Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα στους 101,5 Εδώ λοιπόν και σήμερα στον τοίχο θα ισορροπήσουμε Να ρίξουμε μια ματιά I'm... Άκη μου, <laughs> πόνεσαν τα πάκια χτες βέβαια What's... Λοιπόν που λες, τι σου λέγανε; ναι. Στο 101,5 είμαστε Λοιπόν, λαέ του Πακιστάν oh, no. Στη χώρα του Πακιστάν είμαστε yeah. Λοιπόν που λες yeah. Άς, Ωραία Γιάννη με τα ωραία. Yeah. Λοιπόν, uh, Γιάννης Λαζάρου εδώ yeah. Δεν χαιρέτησα εμένα, άλλο Γιάννη χαιρέτησα yeah. Με 2681 4060 τηλέφωνο yeah. Στο οποίο μπορείτε να μας πείτε αυτά τα έξυπνα Τα οποία μας φτιάχνουν τη διάθεση yeah. Κυρίες μου και κύριοι να στείλουμε τις καλημέρες όπως πάντοτε στους φίλους που ακροώνται μέσω αέρος-αέρος στους άλλους φίλους που, ακ, που ακροώνται μέσω ιερού Ιντερνεδίου όπως επίσης και τις ευχαριστίες μας στα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν τον Κώστα του Κιόνι στην Κουζάνη, στον Νίκο τον Αμάραντο στην Κύπρο και σε όλους τους άλλους φίλους Γεια σου Νάουσα! Για σας Σέρβια Κοζάνι Βέρη από το Λεμαΐδα Θεσσαλονίκη Αθήνα Κάνετε και στην Αθήνα ρε παιδιά <Κι> Το στρωσε το χιόνι <Κι> Λοιπόν θα γίνετε εκεί Καϊμακτσαλάν Θα κάνετε όλοι οι επενδύσεις Θα νικιάζετε πως το λένε παγοπέδιλα Τέτοιες ιστορίες Σας <Κι> βάλει και τελεφερήκ τώρα ο δήμαρχος <Κι> Μια χαρά περνάτε <Κι> Λοιπόν κυρίες μου και γύρι, Καλημέρες λοιπόν σε όλο τον κόσμο Τον καλό και τον άλλον, Τον περισσότερο που δεν μας ακούει Δεν μου είπατε, δεν με πήρε κανένας Α, εντάξει είναι νωρίς ακόμη βέβαια Πώς σας φάνηκε η Η εφημερίδα Η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε από χθες Στον τοίχο Άμα βαρέσετε, στο Google Θα την δείτε Είναι η άποψή μας για το πως ε... Οι ειδήσεις Πρέπει να δίνονται στον κόσμο Όπως καταλαβαίνετε Δεν υπάρχουν ε, μεγάλα δημοσιογραφικά επιτελεία Μια προσπάθεια γίνεται ε, Η οποία προσπάθεια Βέβαια δεν κολλάει Ούτε σε ρεπορτάζ, ούτε σε έρευνες, σε νόμους Και τέτοια, θα τα βρίσκετε όλα εκεί Αλλά αν την είδατε Θα ήθελα και τη γνώμη σα. Πάντα μετραεί η γνώμη των αναγνωστών Των ακροατών, των πάντων Στον τοίχο λοιπόν άμα βαρέσετε στο Google Θα βγει μπροστά σας η εφημερίδα Οπότε. Πείτε μου και τη γνώμη σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 42, 30, 50... Και τώρα κύριε μου και κύριοι να περάσουμε στα γεγονότα. 233 σοβαροί άνθρωποι της Βουλής εψήφισαν τον Πάκη. Είναι ο Πάκης, είναι το πρόσωπο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Είναι πρόεδρας πια. Όχι ακόμη, θα ορκιστεί μεθαύριο 12. Α, να φάει και τι τελευταίε. Μασόχαψε σου παπούλιας ο, ορίστε παρακαλώ. Καλώς τύνε, τι κάνει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προωθήστε τη και από εκεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη μου. Να είσαι καλά, στην Ελένη άρεσε η, η εφημερίδα. Ελπίζω να αρέσει και σε εσά η άποψή μα για το πώ πρέπει να δίνονται οι ειδήσει. Δηλαδή τι είναι η είδηση και τι δεν είναι είδηση Λοιπόν και επειδή βρήθη το δίκτυο αποκαταλαβαίνετε Τώρα είπαμε να κάνουμε την προσπάθεια και εμείς θα την κάνουμε Λοιπόν τι σου λεγα λοιπόν 233 σοβαρά προσώπατα ε, ψήφισαν τον Μπάκι Η πρώτη φορά αριστερά ψήφισε με καμάρι δημοσίω το για πάντα στρούγκα δεξιά Με καμάρι κατέβαιναν και έλεγαν ναι ρε Μπάκι ρε Ωραία λέξη μου Ξέρεις ότι εγώ Σε πάω με τα χίλια να πούμε γιατί είσαι και καλό παιδί βρέα και... λέξη μου να σου κάνω μια αυτή ο, ο θεσμός Όπως και αν λέγεται πάκες παπούλιας Τα τελευταία, χρο... τα τελευταία πολλά χρόνια Είναι ε, ένα είδος καλοπιστικού φυτού θα έλεγα Δεν είναι καθόλου Είναι κυριολεκτικό Καλοπιστικού φυτού Και Εντάξει, ακόμα και, και στις κυρίες που πάνε δώρο ένα καλοπιστικό φυτό το οποίο το ταλαιπωρούν μέσα στο διαμέρισμα Λοιπόν, ή του ρίχνουν πολύ νερό ή ψκάει το έρμο το φυτό από το τσιγάρα μετά το πετάνε ε, Φροντίζουν να είναι λίγο όμορφο το καλοπιστικό Εσύ σήμερα αδερφέ μου, το μπάκια βρήκες να πούμε και μας έτσι Τέλο πάντων κυρία μου και κυρία μου Ο Πάκη ο είναι π, πρόεδρας πια Εντύπωση όμω όμως προκάλεσε κυρία μου το στήσιμο ε, στήλωσε τα πόδια ο κύριος Μητσοτάκη Κυριάκος ιός του Κωνσταντίνου αδερφός της Ντόρας θείους του Μπακογιάννη ε, ε, λοιπόν και είπε όχι δεν ψηφίζω εγώ τον Πάκη διότι ο Πάκης διόρισε 800 είχε 50.000 είχε κατα, καταστρατηγήσει το παιδί έκανε κράτος και το είπε αυτό ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης του διαφεύγει μια λεπτομέρεια ότι το ελληνικό κράτος σιτίζει εδώ και 70, περίπου 80 χρόνια όχι μόνο ολόκληρη την οικογένειά του, δηλαδή δεν τη σιτίζει απλώς. Την χορταίνει, την μπουκώνει, την μασοχαψώνει. Λοιπόν, και όπως επίσης σιτίζει και γύρω στα... 960 960.000 βαπτιστήρια του μπαμπά Αυτό τα ξέχασε Ένα γατόνι του διαδικτύου Είχε βρει μια φωτογραφία του Μητσοτάκη στα νιάτα του, νιά, δεν λέμε τώρα παιδί μου Πριν καμιά τριανταριά χρόνια Όπου είναι με μια βαπτιστήρα του Είναι σαν να έχει φα... η βαπτιστήρα θα να έχει φάει τηγανιά από το Θεό στον εγκέφαλο Την οποία τώρα ο μετά ο Μητσοτάκης Την έκανε στα πρεσβεία όξο Ναι Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, κυρία ιχολιπτα πάλι της κάνεις της ε, ιστορίε σου και ξέρεις ότι αυτά μου τη δίδουν, γι' αυτό φρόντισε να διατηρήσεις το μερογκάματό σου, λοιπόν που λε, ο κύριος, ε, πώς το λένε, ο κύριος, στήλωσε τα ο και δεν πήγε ρε παιδί μου, κράτηκε μου τράκια απόξω από την βουλή, όχι δεν σα παίζω. Δεν τύρω ψηφίσω εγώ τον μπάκι που έκανε το πελατειακό κράτος Εγώ είμαι ο εγώ καθαρός, ο πεντακλίνερ, εγώ είμαι ο μάστορα της πολιτικής Αυτά λοιπόν μας έκαναν εντύπωση, όπως κυρία μου και κυριέ μου Εντύπωση τρομεράν μας έκανε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου Η νέα πρόεδρος της Βουλής, κάτι σε χέλγα μου φέρνει αυτή Δεν ξέρω αν έχετε δει το έργο, το... πως το λένε ο Τζανκάρλο και οι 7 αδερφές του νομίζω λέγεται Italian Beauty στα κάπως έτσι εκεί στο έργο αυτό όπου ο έχει πάει στα στρατόπεδα παίζει μια Χέλγα έτσι μου φέρνει η ζωή τέλος πάντων, λοιπόν που λε κυρία μου και κυρία μου η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε προς τον ε, κλεγέντα πρόεδρο της δημοκρατίας, της ελληνικής δημοκρατίας <Τι>... περικαλό Ah, seven beauties, okay, yeah, yeah, πώς το μιλάτε το Σας άρεσε πείτε μας και καμιά καλή μέρα. σας άρεσε η εφημερίδα μας πείτε μας μια καλημέρα μωρέ, δεν δαγκάμε μωρέ. Σας πήρατε τηλέφωνο, μας πετάξατε στη μούρη αυτό που Δεν πειράζει, αντέχει η μούρη μας. Γι' αυτό έχει γίνει, είναι σαν χλαπάτσα. <στα> Ορίστε. <στα> Καλώς τον ρε που ήσε, ρε. Εντάξει πάλι μου, εντάξει δίλαμε ένταξη να σε καλά Έλα. ναι Α, Τι αυτό το παιδί να αλλάξει ερωτήσει πάρα αυτά να αλλάξει ερωτήσει πάρα αυτά για να πάει μπροστά okay. Έλα γεια εννιά χρονών κόρη ρώτα για τον μπαμπά χθες. Ε, από ό,τι μου λέει ο μπαμπάς πως γίνεται μπαμπά να έχουμε αριστερή κυβέρνηση με δεξιό να αλλάξει ερωτήσεις το κορίτσι αν θέλει να δει προκοπή στη ζωή του που λες, μεγάλε απευθυνόμενη στο στο πρόσωπο στη, στο πρόσωπο της Ελλάδας ωραία πούσι μου θα τον βλέπω στις παρελάσει να κλείνει έτσι ευλαβικά όταν θα περνάνει σημαίε και θα τρελαίνομαι, θα τρελαίνομαι. Ναι. λοιπόν του είπε Όλο ξεφεύγοντας, δεν μου έχω αλύσει από χθες. Ούτε δύο ο Νταμπιτζάνες δεν φτάνουνε να στανιάρουμε με την απόφαση του Αλέξη. Μας κατέστρεψες, Αλέξη. Λοιπόν, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη προς τον νεοεκλεγέντο πρόεδρο Πάκη του είπε, του είπε, ενώ όλοι οι μηχανισμοί πήγαιναν να συγκαλύψουν την δολοφονία Γρηγορόπουλου, μόνο εσείς σταματήσατε τα σκοτεινά γρανάζια τιμώντας τη δημοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με τη... Ε αυτό δηλαδή θέλει σειρήνα δε Θέλει σειρήνα αυτό δε Θέλει σειρήνα δε Είναι Ενώ όλοι οι μηχανισμοί λοιπόν Πήγαιναν να συγκαλύψουν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου μόνο εσείς Σταματήσατε τα σκοτεινά γρανάζια τιμώντας τη δημοκρατία Κυρία μου και κυρία μου πως καταλαβαίνεις Όταν είσαι στον όταν είσαι μέσα στο βάζο με το μέλι, όλα σου φαίνονται τιμές, γλύκες και δόξες Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής Μάλλον ξεχνάει ότι αν δεν υπήρχε το εραστικό βίντεο των δύο κοριτσιών από τον μπαλκόνι τραβηγμένο τη δολο... του... γιατί, Για τη δολοφονία, ο Κουρκονέας θα έπαιρνε και αποζημίωση Όχι απλώ θα ήταν έξω θα έπαιρνε και αποζημίωση για επικίνδυνη αποστολή Αυτά βέβαια κυρίας μου και κύριοι Τα ξεχνάμε Ξεχνάμε διότι δεν μας κάνει εντύπωση το ότι έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Πάκης Η ζωή μας είναι ένα εύπεπτο πράγμα Όπως σε όλους τους τομείς Δηλαδή τι περιμέναμε στην Προεδρία της Δημοκρατίας Να βάλουν κανένα σοβαρό άνθρωπο ο, ό, Όποιους κάνουν βουλευτές αυτού του βουλευτέ έχουμε αυτού του πρωθυπουργού Ζωή Μάσκαρη Γιατί Ναι, δεν μας είπατε σας άρεσε η εφημερίδα μας Καλή Ναι, δεν σας ακου... ακούω ενθουσιασμένη Μας ευχαριστούμε πολύ Να είστε καλά Ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλές κουβέντες ακόμη για την εφημερίδα μέχρι στιγμής Λοιπόν κυρίες μου και κυρία μου Λοιπόν, η ζωή Μάσκαρη μου λέει εδώ η κυρία Τηλεακροάτρια Γιατί φοράει μια μάσκα Αγαπητοί μου Τηλεακροάτρια είναι γλυκό το έρμο το μέλι και έτσι και πέσεις μέσα Γένεσαι σαν το νοβελίξ Δηλαδή μπούκωσες Κατάλαβες όχι δεν εννοώ σε πάχος δηλαδή η, η γλύκα είναι μεγάλη Μεγάλη γλύκα Παρακαλώ Καλό καλό Κατά μάνα, κατά κύριο, κατά γιο και θυγατέρα. το όνομα του πατρό. Ιστο όνομα του πατρό, Κυρίες μου και κυρία μου, η ζωή. Τα ξέχασα αυτά, η ζωή τσα τώρα. Πού να θυμάται τι Ζαρδινιέρε. Τι Ζαρδινιέρα τη θυμόμαστε εμεί πεντέξι. Και ο τύπο που του ανοίξαν το κεφάλι, ο φοιτητή. Λοιπόν, κύριε, πού να θυμάται τώρα ότι τη βραδιά που σκοτώσαν τον Γρηγορόπουλο, ο Πάκια γέλαγε στην τηλεόραση, ηρωνευότανε. Αυτά, αυτά είναι, είναι ξεχασμένα. Δεν είναι περασμένα. Προσέξτε, υπάρχει μια μειοψηφία των Ελλήνων Ελλήνων Ελέμε τώρα ρε παιδί μου, και εσύ μην πιάνεις από μια κουβέντα Που όχι απλώ δεν ξεχνάει Εκεί θα είναι στις επάλξεις Μέχρι να της κόψουν τη γλώσσα Για το κοινωνικό δίκιο Και, να, και τη γλώσσα να της κόψουν υπάρχει η νοηματική Εδώ ρε έκανε η άλλη με τη νοηματική Μετάφραση στο ζουράρι Δεν θα κάμουν εις πλάκα μας κάνει Μετά που λες λοιπόν κυρία μου και γυριέ μου Τα πήρε στην γκράνα η ζωήτσα Βγάζει το μαστίγιο από το δερμάτινο να το κολιτότο, το οποίο πόραγε και τα πήρε στην κράνα γιατί δεν ήταν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν πάκια. Και τους, τους είπε, παρακαλούνται στο μέλλον, όταν οι συνάδελφοι απουσιάζουν στο εξωτερικό, να μην γράφουν επιστολές από την Αθήνα. Ακούτε! Βάρα τους ζωή! Ζω για τη μέρα που θα αρπαχτείτε. Δεν μας έμεινε ζωή μου τίποτα άλλο. Όπως και με την προηγούμενη κατάφταση, αγαπημένη μου ζωή, έχουμε κάτι πολύ ωραία θεματάκια στον Τίχο Μπίτερ. Διαβάστε τα. Χωρίστε την παρακαλώ. Τι ηλικία να Α, Μόνο τόσο 30 φρονών λέτε ότι είναι. Mm, χοντροκόκαλη, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι σωστά Την παίρναγα για καμιά σαραντάρα Αλλά μου λέει εδώ τηλεκροατής Καμιά τριαντάρα είναι, θα είναι χοντροκόκαλη Και αυτή σαν το, σαν το αφεντικό του Ζίκου Λοιπόν, μου λες, κυρία μου και κυρία μου το μέλλον δεν θα μας στέλνετε εδώ να πούμε επιστολές Επί ζωή Τι είμαστε εμείς να πούμε εδώ μπέ να πούμε Μπάτε σκύλια λες και του ψηφίστε Είμαστε εδώ ρε παιδί μου Σε παρακαλώ πολύ Και τελικά κυρία μου και κυρία μου Με όλα αυτά τέλειωσε Ευχάριστα όπως ξημέρωσε και δικιά μας μέρα η ψηφοφορία για τον Πάκια. Αυτοί πήγανε στα γλέντια τους Ο Πάκια ετοιμάζει τα κοστούμια. Καταλαβαίνει, αυτά τα πληρώσει η Προεδρία τώρα. Του ράψουν φουστανέλα του Πάκια. Burberry φουστανέλα. Ζήλεψε από το βαρουφάκι. Του ράψουν μια φουστανέλα του Πάκια. Του ράψουν και ένα κριτικό, μια βράκα κριτικά με στιβάνια. Να τα φοράει να πούμε. Διότι ο Πάκια τώρα είναι, να πούμε, ο φρουρό τη Δημοκρατία. Ο ακίνητο. Ο άγνωστος, όχι ο άγνωστος στρατιώτης είναι τάβλα Είναι αυτός ο τσολιάς Εκεί που κάθεται από έξω τον άγνωστο στρατιώτη Κυρία μου και κυριέ μου Αλλά ο Πάκιας Στα ορίστε Καλός τον ε Να είστε καλά κυρία μου Τι στήλη θέλετε Πιο έργο Σαν το Σαμουήλ στο κούγκι Πιο... Α, wow, οι 50 αποχρώσεις του γκρι. Α, τι τρελαίνε μου. Είστε τηλεκredτικός. Ναι. Μα, και 400 του μαλάκα, αποχρώσεις του γκρι. Α, ναι. <laughs> <laughs> να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Άρεσε και του φίλου η εφημερίδα. Εντάξει, καλά πάμε από ό,τι βλέπω. Εκτός και όσο μας το λέτε, ρε, παιδιά, να μας χαϊδέψετε τα αυτιά. Μης δίνει μισθή μη τέτοια. Πείτε μας την αλήθεια. Και θέλει μια στήλη, λέει, για να κάνει κριτική στις 50 αποχρώσεις του Γκρι και στις 300 αποχρώσεις του Μαλάκα. Μάστα, ορίστε. Love, stage, stage, και αυτό είπε. 300 είναι. 30 είπα Ναι, 300. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνεί έτερη η ακροατρία με τον προηγούμενο φίλο με 300, μετά τη χρησινή υποψηφοφορία με τι 300 αποχρώσεις του μαλακά. Μπορείτε μπο, μπο, μπο, να με βάζετε και λέω. Ρε, παιδιά, μη με βάζετε και λέω τέτοια πράγματα. Αφού ξέρετε ότι είμαι επιρεπή, δεν την κρατάω αυτή την έρμη τη γλώσσα μου. Μη με τσιγκλάτε. Κυρία μου και κυρία μου, ο Πάκια θα ράβει σήμερα τη φωστά νέα του. Έχουν Πο... πόσο έχει ο μήνας 19, 25 μέρες ο Πάκια. Oh Παρακαλώ. Η μία απόχρωση του χάπα του. Είναι πολλές. Να σε καλά, να σε καλά. Η μία απόχρωση του χάπαν του ρε Γιώργη είμαστε πολλά τα χάπαν τα αδερφέ μου. Κυρία μου και κυρία μου, τι σου λέγα λοιπόν και ενώ θα ράβει τη φουστανέλα ο πάκια, λοιπόν και παρατρεχάμε παρατρεχάμενοι ώρα τι θα μαζευτεί μέσα στο μάξιμα τώρα. Λοιπόν, αφαιρούμε τους δικούς μας, υπερνητικό προσωπικό, καταλαβαίνεις. Πάκια. Σήμερα παραδίδεται στο Eurogroup για εξέταση η πρόταση της Ελλάδας ε, αν, αν γνωρίζεις τίποτα, αν ξέρω που πέφτει η Ελλάδα για την παράταση της Δανειακής Συμφωνία. εδώ μιλάμε για πραγματικότητε τώρα δεν μιλάμε ακόμα είναι στις χαρούλες ο Αλέξης και η παρέα λοιπόν θα την πάρουν οι εταίροι οι σύμμαχοί συ, σου καλέ αυτοί που προχθές σε μουτζωναν ο μου και όλοι μαζί λοιπόν θα τη μελετήσουν και την Παρασκευή δηλαδή αύριο σε τηλεδιάσκεψη που θα γίνει αι τώρα να κάνεις τηλεδιάσκεψη να πούμε με το λιτωνό ναι σου λέω με τον αζέρο απάνω Αλλά τώρα Λοιπόν θα αποφασίσουν οι πλευρές Αν θα συμφωνήσουν ή όχι Εδώ τώρα μιλάμε για το σύριαλ Το οποίο ζούμε Είναι σαν τον άγνωστο στρατιώτη Πώς, Όχι τον άγνωστο Πώς το λέγανε εκείνο του Φωσκόλα παλιά τον, τον άγνωστο πόλεμο Μπράβο το θυμήθηκα Έπαιζε 42 χρόνια στην τηλεόραση Και περνάγαμε καλά να πούμε Και η ζωή κύλαγε Αυτό το σύριαλ μια χαρά είναι η πραγματικότητα θα γίνουμε πάλι ενοχληστικοί εμείς και θα σας πούμε ότι γίνεται χειρότερη για τους άνεργους, χειρότερη για τους ασφαλισμένους, χειρότερη για τα παιδιά. Χειρότερη, χειρότερη, χειρότερη. Αυτό λοιπόν το serial όμως το παρακολουθούμε. Είναι, είναι το serial της πραγματικότητας. Οπάκια τώρα! Ωρε, πάκια μα πες ο Πάκιας ρε, παιδί μου. Θα ρίξα, φαντάζεσαι τον μπάκια να έχει το μαλίφουντοτό και να φορέσει το φέση το κόκκινο από πάνω. Ωραία, παιδί μου, τι θα γίνει. Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου μην ανησυχείτε. Σαν το Σαμουίλ στο κούγγι θα το τινάξει το πράμα στον αέρα ο πάνω. Ωρε πάνω, πάνω, μη φορέσεις φουστανέλα εσύ σαν το Σαμουίλ. Ε, πώς το λένε, ράσο, να φορέσεις φουστανέλα και να τη φέρεις ξέρεις μέχρι πάνω, πάνω από την κοιλιά τη φουστανέλα. Ωρε τι θα γίνει, θα το τυνάξει ο πάνω στο σύστημα όλα σαν το Σαμουίλ. Ωρε μποραίμιδες, ορίστε. Φαντάζεσαι ρε, εσύ τον πάνο, φαντάζεσαι με, με, με κολάν και τσαρούχι τον πάνω και από πάνω το, το δερμάτινο μπουχάνη της αεροπορίας. Α, το fly, έλα ρε παιδί μου, έλα γεια. Μην φορέσει όπως θα λέω, ο πάνω θα γίνει τένταλ. <laughs> Μην φορέσεις όπως θα θα γίνει τένταλ. από φορέσεις θα πάνω. Αν δεν συμφωνήσουν οι εταίρες στη δανειακ... σε διανοιακή σύμβαση, πάντα για διανοιακή σύμβαση μιλάμε, και θέλω συνέχιση του μνημονίου, θα του μπήξω μία να πούμε μες το κούγκι και θα το τεινάξω όλα στον αέρα. Μανώ, προχώρα σου λέω, τι να το. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Φαντάζομαι να συναμβάνεις το χιούμορ, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί κάποιοι φίλοι, αδερφικοί, Σιριζέοι παρεξιγιώνται. Σύ είσαι παιδί δικό μα. μπορείς ται. Καλά, σιγά τώρα. Okay. Σιγά μου ρε τώρα και σύνα μου, ναι. Ναι, κακία σου εσένα τώρα. Να είναι ο πάνω στο κούκκι και να είναι πάνω στο κούκι, θα μπιστίξει παραπέρα. Να πούμε, θα κάνει δύο γκέλ και θα σηκωθεί όρθιο. Σιγά τώρα. Λοιπόν, θα γίνει σου λέω ο κριτσπέταλος, Κυρία μου και κυρία μου. Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο. Ιδανειακή παράταση. Να πούμε και δύο γκβέντε. Μιας και το ξεκινήσαμε. Σπάκι μου. Απάκια μου, σπάκι μου. Λοιπόν, ιδανειακή παράταση. Είναι νόμος του ελληνικού κράτους ψηφισμένος από την Ελληνική Βουλή. Δεν ξέρω αν σου διαφεύγει αυτό. Το μνημόνιο είναι η όρι του Δανισμού μας. Ουκουγγέγγε. Το πρόγραμμα είναι η δανειακή σύμβαση με τους όρους που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Άρα κάνουμε το σκεπτικό τώρα του Βλάκα εμείς. Όταν λέμε παράταση δανειακής σύμβασης εννοούμε παράταση του μνημονίου. Κατάλαβες Οπότε η κυβέρνηση ουσιαστικά θέλει παράταση του μνημονίου για έξι μήνες Και δεν το λέει Είπαμε είναι άλλο να το λες παράταση μνημονίου Και άλλο να το λες γέφυρα κουρκουμπίνι Λοιπόν να το ξαναπώ Να το ξαναπώ Κουραστείτε Η δανειακή παράταση είναι νόμος του ελληνικού κράτους Ψηφισμένος από την ελληνική βουλή Το μνημόνιο είναι η όρη του δανεισμού μας Ουκουγέγε, μέχρι εδώ, το καταλάβαμε, μπράβο Το πρόγραμμα λοιπόν είναι η δανειακή σύμβαση με τους όρους που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο Οπότε, όταν λέμε παράταση δανειακή σύμβασης κύριε Βαρουφάκη μου Εννοούμε παράταση του μνημονίου, έτσι το καταλαβαίνουμε εμείς Το ανοίξαμε και τα στραβά μας και και λίγο από μνημόνιο Όσο πατάει γάτα Οπότε λοιπόν η κυβέρνηση θέλει παράταση του μνημονίου Α, τώρα αν κοκκινίζουν να το πούνε παράδοση μνημονίου ή είπαμε γέφυρα κουρκουμπινίου, αυτό είναι άλλη ιστορία. Η, ιστορία. η ιστορία λοιπόν είναι ότι, για παράδειγμα, ξεχύθηκε η κυρία Βαλαβάνη για να μαζέψει φόρους και καλά έκανε. Να σου πω, ορίστε... Ναι, ναι. Λοιπόν αυτά φίλε μου είναι τώρα εντάξει Πρέπει να καταργηθεί αυτό όπως το λες Πρέπει να καταργηθεί να γίνει νέος νόμος κλπ Αλλά όμως να σου πω κάτι Τι είναι δι δεν είναι ίδιο με την προηγούμενη κατάσταση Η κυρία Βαλαβάνη λοιπόν βγήκε να μαζέψει φόρους Και καλά έκανε Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος χωρί φόρους Λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος χωρί φόρους Όμω ποια ήταν η πρώτη κίνησή της? Αυτοί ακριβώς που έκαναν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών όπως και αν λέγονταν. Στουρνάριδες, Χαρδουβέλερ. Που πήγε, τι πήγε λοιπόν να παρακαλέσει να εκβιάσει εμένα και σένα τον αδύναμο. Το μισθωτό, το μικρούλι. Είδες να, να σου λέει δώσε 20 ευρώ, ένα έλεγα. Είδες να, να κάνουν ντου, όχι ντου, να φωνάξουν τους γνωστούς φοροφυλέτες. Προσέξτε, δεν λέω φοροφυγάδες. Φοροφυλέτε, λέω, να καταλαβαίνόμαστε, οι οποίοι ε, ε, εμεί όλοι μαζί από κάτω χρωστάμε δεν ξέρω πόσα 6 δι. Αυτοί οι 2.000 χρωστάμε 100 δι. Είδε να του ενοχλήσει κανένα, είδε να απευθυνθεί αυτούς αυτού η κυρία Βαλαβάνη, είδε καμία αλλαγή στάση. Ακριβώ την ίδια στάση, διαβάστε και το σχετικό αρθράκι στον τοίχο. Ε, λοιπόν, τις, το, ρεπορταζάκι είναι, δεν είναι αρθράκι. Λοιπόν, αυτό το ρεπορτάζ και θα. Ποια είναι η αλλαγή τελικά ρε παιδιά Ποια είναι η αλλαγή Όπως βγήκε ο Χαρδουβέλερ Εντάξει ο Χαρδουβέλερ μα, είχε και το, το Θεοχάρη και τους άλλους Και μας τα λέγανε μάλλο ύφο. Γιατί οι, οι προδότες και οι κουκουλοφόροι πάντα εκβιάζουν Η κυρία Βαλαβάνη μας είπε με γλυκό ύφο αυ, Αυτά που μας έλεγε με άγριο ύφο, Ο Θεοχάρης και ο Χαρδουβέλερ Ποιο λοιπόν έβαλε στο, στο στόχαστρο Με την πρώτη μέρα τα συνήθεια υποζύγια, όπως είναι συνηθισμένο να λέμε, οπότε κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου Ελληνογαρδού, μπόπουλο ορίστε. Δεν σιωπά για τη ματράς Χι λε, Εντάξει, έλα. Δες, λέω γιατί ματράς Τι αλλαγή μωρε. Μιλάμε τώρα. Δούρκου ήρθε η Ελπίδα. Μωρέ και σύμμορφο. Δεν... Καλά, δεν σε βάρε η Ελπίδα. Κατακούτελα. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, αυτά είπε από το τραπέζι η κυρία Βαλαβάνη. Απευθύνθηκε πού, στου συνήθει υπόπτου. Οπότε, κυρία μου και κύριε μου, α ακούσουμε για μια φορά το αφεντικό σα. Για το Σόιμπλε μιλάω, ο οποίο σα είπε, ξεχάστε την παράταση δανειακή σύμβαση χωρί του όρου του μνημονίου. Πήρατε δάνειο με υπογεγραμμένους όρους, με όρους που έγιναν, προσέξτε, νόμι του ελληνικού κράτους. σε αυτά δεν λέει ψέματα ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε σου λέει την αλήθεια. Το θέμα τι θα κάνουμε εμείς να μην λέει, ε, να πει την αλήθεια διαφορετικά ο Σόιμπλε. Αυτούς τους νόμους πρέπει να καταργήσετε, όπως είπε και οι φίλη τηλεακροάτρια πριν. Αυτούς τους νόμους πρέπει να καταργήσετε. Δεν μπορείτε να βαφτίζετε το χόρτο κοτόπουλο και να το τρώμε. Λοιπόν, όπω και οι προηγούμενοι, όπω και οι προ-προηγούμενοι, πατριωτικό φόρο. Ο ένα έτσι ο αλλιώς του άλλου. Και σας ξαναρωτάω. Ορίστε. Ναι, ναι, Ναι, δεν θέλει να πούμε. Λοιπόν, στο νόμο του Σαμαρά του 2014 πάτησε η κυρία Βαλαβάνη. Την είδε λοιπόν, είδε καμία αλλαγή στη συμπεριφορά. Εντάξει, η κυρία Βαλαβάνη δεν είναι θεοχάρης καμία αντίρρηση να σου πει: Θα σου πάρω ρε το σπίτι σε ένα μήνα αν δεν με πληρώσει. Στο είπε πιο γλυκά. Αλλά πού απευθύνθηκε. Στο ξαναλέω, όλο ο λαό, ξέρω εγώ ο, ο, από κάτω, ο άνεργο σου έτσι αλλιώ χρωστάει 6-7 Γύρω στα 2.000 άτομα χρωστάνε πάνω από 80 δι. Είδες να απευθυνθείς αυτούς Όχι Απευθύνθηκαν οι προηγούμενες αυτούς Όχι Τι, τι θα αλλάξει Ποια ποια μεταρρύθμιση μιλάμε ρε Αλέξη Γι' αυτό σου λέω άκουτον το Σόιμπλε Ο Σόιμπλε δεν λέει οι παπαριές. Παρακαλώ Απ' το συνηθισμένο ηλίθιο Δεν μου πες κύριε τηλεαγροατή μου Η εφημερίδα μας σας άρεσε Ή δεν πρόλαβες 300 ευρώ πρόστιμο ρε 300 ευρώ σε 100 δόσεις! Α, για να δω. Εντάξει, εντάξει, έγινε, έγινε, έγινε. Λοιπόν, μπείτε στην εφημερίδα, γιατί όποιος δεν μπει στην εφημερίδα τον περιμένει να πούμε σκληρή τιμωρία. Σας στείλω προστήματα, 100 δόσεις σε όλους. Λοιπόν, που λες μεγάλε, αυτά είπε ο σόιμπλε. Έχει άδικο ο σόιμπλε, όχι. Πρέπει εμείς να κάνουμε το Σόιμπλε να κομπανιέται, καταργώντας τους νόμους. Παρακαλώ. Δεν τον ακούω τον κύριο, έχω πάψει πολλά χρόνια να τον ακούω. Ναι, όχι, εντάξει, δεν, δεν θέλω τις εξηγήσεις του Όταν την έκανε τη δουλειά με τον Ανδρέα και όλοι οι χρόνια μας έχουν ήταν, ήταν αλλιώς, τώρα τι ήρθε να μας εξηγήσει πόσο μαλάκες είμαστε Κάποια στιγμή πρέπει να τους διαγράψουμε αυτούς ρε φίλε Τρακόσες αποχρώσεις του μαλάκας, τελείωση Τι έγινε, γεια, πρέπει Πρέπει αγαπητέ μου φίλε, αυτούς θα τους διαγράψουμε Αυτό, Δεν θα πω ούτε το όνομα που μου είπες Κάποια στιγμή από τη ζωή μα, αν κάνουμε εμεί αλλαγή στη ζωή μα, δεν περιμένουμε τον Αλέξη να μα κάνει αλλαγή. Ούτε τη βαλαμβάνει. Αυτού του τύπου λοιπόν που 300 χρόνια, α πούμε από το 80 και δόθε, λοιπόν, ήταν στο μέλη, στο και ζή, Ξεσκίσαν την ελληνική κοινωνία και τώρα το παίζουν σωτήρε και σου κάνουν αναλύσει για τα οικονομικά και πώ θα σωθεί η Ελλάδα. Πρέπει να του διαγράψουμε εμεί. Θα μου πει, διέγραψε τα τομάρια που έλεγαν ναι σε όλα ε, και ψήφισαν τα μνημόνια και έγιναν τώρα σε ριζέ και του ψήφισαν. Όχι. Εγώ προσωπικά τη γνώμη μου λέω Πάμε παρακάτω Έχει δει και ο Σόιμπλε. Έχει Αλλάξε τον ώμο Να κολοχτή πια το Σόιμπλε από κάτω Αλλάξε τον τον ώμο φίλε Παρακαλώ Καλώς την Ναι Τώς Πού να ξέρω Όχι. Ναι, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί, ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι, του ρίχνανε, διάμπτυξε τώρα του κάναν πρόεδρο Μια χαρά, όλα καλά, όλα ανθυρά Α είμαστε στο Μπράβο, του παραδεχόμαστε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα κυρία Ελένη. Αφού είμαστε χαζός λάος, τι να κάνουμε; Ξέρεις όμως κυρία Ελένη μου, υπάρχει και το ότι τα πράγματα, τα ερμηνεύουμε και τα καταλαβαίνουμε ανάλογα με το χρώμα που έχουμε στο μυαλό μας. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας το ότι κάποια στιγμή, α πούμε, οι τότε Σιριζέοι έβριζαν τον Παυλόπουλο και τώρα τον κάνανε Πρωθυπουργό, Πρώτο τον έλεγε Πρόεδρο Δημοκρατία. Αυτά, αυτά συμβαίνουν όταν οι ερμηνείε δίνονται ανάλογα με το χρώμα του συμφέροντος Διότι εμεί το συμφέρον το βράφουμε μπλε, κόκκινο, ροζ, πράσινο. Ανάλ τώρα το γράφουμε ποταμίσιο. Αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε λοιπόν, να το κλείσω το θέμα του Σόιμπλε για να κάνει το Σόιμπλε. Να μην, λέει, να μην σου λέει αυτές τις αλήθειες πρέπει να καταργήσεις νόμους μνημονιακούς και επαναλαμβάνω πήρατε πρίκα 500 μνημονιακούς νόμους και γύρω στις 7000 τροπολογίες στις οποίες υπέγραφαν με νύχια και με δόντια λοιπόν με τα μπούνια όλοι αυτοί που σήμερα ξαναμπήκαν στη Βουλή ως σωτήρες λοιπόν κυριά μου και κυριέ μου ενώ περίμενε να δει μέρα από το μαύρο Ομπάμα, το μαύρο το άραχνο τον Ομπάμα, ο, η κυβέρνηση της αριστεράς, πετάχτηκε κιόσω Τζακλιού, τον ξέρει τον Τζακλιού, όχι είναι τον Τζάκο Χάρα, τον Τζακλιού, τον Αμερικάνο υπουργό εξωτερικών. Και το, μας την είπε, την είπε στο βαρουφάκι: Πογράψτε του λέει να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και δουλειές. Όπως σας το λέω. Λοιπόν, αυτά το είπε ο Υπουργός Οικονομικός Λοιπόν, και τον, προποι, τον προειδοποίησε το Γιάννη μας, το βαρουφάκι μας Το, το, το, το, το φουστανελά μα, Τον κολοκοτρώνι μας, τον νικηταρά μας Λοιπόν, τον, προ, τον προειδοποίησε για άμεση δυσκολία στην Ελλάδα Η αβεβαιότητα, είπε ο Τζακ ο Λου, δεν είναι καλή για την Ευρώπη Αυτά το είπε του Γιάννη μας, τον βαρουφάκι μας Του νικηταρά μας Του ευ, Ευρωπαίωφάγου μας και ταράστα τουρκοφάγο ο βαρουφάκη είναι ευρωπαίο φάγο ευρωπαίο φάγο καλό ευρωπαίο φάγο είναι ο βαρουφάκη Ναι σου λέω μένουμε λοιπόν λίγο στους στα διεθνή αφεντικά μας και μα ακούμε την κυρία Μέρκελ οι Γερμανοί είπε η κυρία Μέρκελ έχουν σταθεί πολλέ φορέ στο πλευρό τη Ελλάδα έλα τώρα γελάστε λίγο μην γελάτε μόνο με τον Πάκη. Ναι, έχουν σταθεί πολλές φορές στο πλευρό της Ελλάδας. Βέβαια. Δεν στάθηκα, ας πούμε, το... Στο πλευρό της Ελλάδας, δεν έσαι. Το πλευρό της Ελλάδας δεν ξεκοκάλιζαν. <Κι> Υλικά, <Κι> <Κι> λοιπόν... το ε, ξεκοκάλιζαν. Τα πάντα. Στο πλευρό της Ελλάδας. Από το πλευρό της Ελλάδα. έτρωγαν. <Κι> λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Οπότε, όπως... Τότε ξεκοκάλιζε τον Πρεβλό τη Ελλάδα, το ξεκοκαλίζει Σκοτώνοντας με τον ίδιο τρόπο και σήμερα. Παρακαλώ, δεν ξέρω, εγώ λέω Ναι, είπα εγώ δεν έχει δίκιο, μπορεί να μην, δεν Καλά, αλλά με τρενάκι να μην μεταφέρω την είδηση. 500 ευρώ πρόστιμο. Τι πάει, καλημέρα. Λοιπόν. Θα τολμήσω Εγώ ο μικρός ραδιοφωνατζής Να ψέξω Την αρχηγίνα Την κυρία Χέρκελ Η, η, η, η, η, η Όχι η Μέρκελ Την κυρία Μέρκελ Από το πλευρό της Ελλάδας, Το πλευρό της Ελλάδας μακελεύει η Γερμανία Χρόνια τώρα μεγάλη Χρόνια τώρα Ακριβώς λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αυτά μας είπε η κυρία Μέρκελ Και τώρα θα περάσουμε στα Ελληνικά Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Dice Bloom, Bloom, Ναι, μια χαρά δεν ακούγεται. Τέλο πάντων. Θα περάσουμε λίγο στο φίλο μου τον Αλέξη. Είναι μια ιδιαίτερη συμπάθεια που του έχω. Αλλά, Αλέξη, άλλα λέει εδώ Ο Αλέξη. Συνεχίζει το ίδιο παραγύρι που ήταν παλιά ω αντιπολίτευση. Και άλλα λέει όξο. Για παράδειγμα, δήλωσε στο γερμανικό περιοδικό Stern για το The Θα δούμε. Είπε ο Αλέξης δεν, Δεύτερο Δεν θα πάρουμε λεφτά από τη Ρωσία Αν και θα μας συνέφερε Διότι πρέπει να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ενότητα Αχα μάλιστα Τρίτον Εκτιμώ ότι η κυρία Μέρκελ Είναι πραγματίστρια που θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα Και να προωθήσει την Ευρώπη Τέταρτον Δεν έχουμε κανένα θέμα με τον κύριο Ράιχενμπαχ Ορίστε, όποιο θέλει να βοηθήσει είναι καλοδεχούμενος Κατα Θυμάσαι ότι οι ιστορίε λέγαμε το Reichembach. Είναι καλό, δεν Έτσι είπε στον Στέρν. Το Στέρν τα γράφει, παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Και πέμπτο, είναι δίκαιη η προσφορά του ένα δι τη γερμανική Frankfurt που θα κάνει δικά τη στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τη χώρα. Απ' τη μία έχει το λαφαζάνη, του άλλου να σου λένε σταματάνε οι διεκτικοποιήσει και στο Στέρν. Υπάρχουν μπείτε στη σελίδα του Στέρν, θα μου πείτε δεν ξέρετε γερμανικά, για σα κάνω, α θα σας κάνω βάζ, μάθω και γερμανικά τώρα <και>, και δείτε τα Είναι δίκαιη λέει η προσφορά Για τα 14 αεροδρόμια <και> Δεν έχουμε θέμα με το Reichenbach. Το τοποτηρητή εδώ Του τέταρτου Ράιχ <και> Αυτά είπε ο φίλος, ο φίλος μου ο Αλέξης Και, και τώρα εγώ τι να κάνω Αι σε ρωτάω τι να κάνω <και> Τι να κάνω ο Έρμος Απ' τη μία έχω τον μπάκια και απ' την άλλη έχω τι δηλώσει του φίλου μου, το Αλέξη, κυρία μου και κύριε μου. Και έχουμε και το φίλο, τον κουλιτό, τον Γιούνκερ you... Φίλο μα ο Γιούνκερ <ΛΣ> Ε, λέω φίλο, αράγγι εγώ, αλλά ορίστε. <ΛΣ> ναι, <σ'> λέω Ναι. θα ναι. Ναι ακριβώ, ναι όπως το λες ναι, ναι. Δεν, Αυτό άμα γίνει μεγάλε Πες ότι κάνουμε υπόθεση εργασία. Και βγαίνει αύριο η Ρωσία Και σου λέει πάρε 100 δις Πάρε 300 δις και δώσ' μου τα πορτοκάλια σου Ξέρω εγώ τα Λέμε ρε παιδί μου υποθετικά ο, Θα πούνε όχι Δεν πρόκειται Καφού, Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή ναι, δεν είναι, δεν... Το λόγο του θα πούνε όχι ε, ξέρει δεν το πούνε φωναχτά το όχι Καλιέ μου κύριε δώσε ένα διακοσάρικο Δώσε ό,τι έχει γιατί έχεις Για Δώσε ό,τι έχεις. Αυτά λέγαμε για την Βαλαβάνη πριν. Λοιπόν, αυτή είναι η φορολογική πολιτική. Την ξεκίνησε η κυρία Βαλαβάνη στα χνάρια ακριβώ όπω τονίσαμε πριν λίγη ώρα τη προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά με διαφορετική έκφραση, έκφανση και λόγο. Λοιπόν, είπαμε δεν έχει το Θεοχάρη να βρίζει τα ιερά σου και τα όσια σου που τον έκανε βουλευτή. Yeah. Έχει την κυρία Βαλαβάνη που στο λέει. Ε, γλικά. Η πολιτική όμως παραμένει την ίδια η ίδια με συγχωρείτε. Κυρία μου και κυρία μου το, η σοβαρή είδηση της ημέρας της χθεσινής είναι ότι ο χρυσός θάνατος γίνεται νόμιμος πια και τον νομιμοποίησε το συμβούλιο της επικρατείας με ποιο τρόπο απέριψαν ως απαράδεκτες τις ενστάσεις των κατοίκων για τις σκουριές μιλάμε για τις περιβαλλοντολογικές Συνέπειε στην Κασάνδρα και στην Ολυμπιάδα. Η εταιρεία μπορεί να χύνει τα χημικά τη απόβλητα από τι εξορίξει όπου γουστάρει. Σα είχαμε παρουσιάσει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για το αρσενικό και όλα αυτά τα δηλητήρια που θα ρίχνουν στην περιοχή και πώ ο υδροφόρο ορίζοντα θα μολυνθεί, και δεν ξέρουμε πού ακριβώ καταλήγει και ποιοι θα την πληρώσουν στο τέλο. Με λίγα λόγια, μάλλον θα την πληρώσουμε ομού και όλοι μαζί. Είναι ένα εγκλιματάκι το οποίο γίνεται στα χωράφια μας και το συγκαλύπτουν. Παρακαλώ. Να τέλει. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν τι έλεγα τώρα ναι. Λοιπόν ε, έλεγα το εξής Είναι ένα εγκλιματάκι στον πλανήτη Και πάνα να το συγκαλύψουν Για κάποια ωφέλη Ανάλογο Όχι σε μέγεθος Με την Φουκοσίμα της Ιαπωνίας Όπου είδατε ούτε γάτα ούτε ζημιά Ψοφάνε σαν τα ποντίκια Οι Ιαπωνες Το θέμα έχει ο, ο, Τι θα πληρώσει ο πλανήτης από τη Φουκοσίμα δεν, δεν βγάζει άχνα κανένας αλλά στη φουκοσίμα όμως δεν πήγε καμία αντιπολίτευση όπως πήγαινε στις κουριέ, πήγαινε η να του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι εκεί πέρα και τους λέγανε διάφορα και σήμερα με νόμο μνημονιακό τους οδηγούν εκεί που τους οδηγούν Κατάλαβες ποιες είναι αυτές οι μικρές διαφορές Αυτές οι μικρές διαφορές που όταν είσαι κυβέρνηση είναι καλό το αρσενικό όταν δεν είσαι και σε αντιπολίτευση και ψήφους μαζί σας παιδιά ε, το θέμα είναι το εξής Δείτε το χρονικό στο αποπηγάδι Σας λέω δείτε το όλο Πόσα χρόνια τους δουλεύουν Πόσα χρόνια τους ξεσκίσαν Και στο τέλος τους τα πήραν όλα Δείτε το Το ίδιο πράγμα ακριβώ έγινε και στις σκουριές Είναι καλό τώρα για το Συμβούλιο της Επικρατείας το... το αρσενικό Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Κυρία μου και κυρία μου έχουμε αριστερή αλληλεγγύη προς τους μετανάστες και πρόσφυγες αυτά δεν ήταν όλη η πολιτική της αριστεράς αυτή δεν ήταν όταν βγήκε ο... ο υπουργός ο Πανούσης δεν είπε ότι είναι απαράδεκτο και το τέτοια αυτά πήγε και εκεί στα κάγκελα το βγάλαν φωτογραφίες άρε φωτογραφία και κάμερα τι άρε παιδί μου just... Πάντως, κυρία μου και κυρία μου από τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Πανούσης, φαίνεται ότι και αυτή η μάσκα πέφτει τη προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Προσέξτε τι δήλωσε για την Αμεγδαλέζα ο υπουργός, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πανούσης και είπε λοιπόν αυτολεξή για τους μετανάστες. Θα άνοιγα τα σύνορα να πάνε 500.000 σε άλλες χώρες να δούμε πόσο θα ευαισθητοποιηθεί η Ευρώπη, δήλωσε ο κύριος Πανούσης. Κατάλαβες μεγάλε. Δηλαδή, το σκεπτικό του κυρίου Πανούση είναι να πετάξει 500.000 ανθρώπινες ψυχές σε μια ρατσιστική Ευρώπη, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Θα είδατε το ξύλο που έριξε ο Σουηδός αστυνομικός στη χώρα της ελευθερίας στη Σουηδία. Το 9χρονο αγοράκι στο μετρό mm. Το βάλε κάτω και του πάταγε το κεφάλι Επειδή ήταν σκούρο Σκουρόχρωμο το παιδάκι Αλγερινός κάτι τέτοιο mm. Οπότε λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Κατά τον κύριο Πανούση mm. Να πετάξουμε πεντα... μισό εκατομμύριο ψυχές Να βολοδέρνουν στη θερατιστική στρα... Ευρώπη mm. Προσέξτε για να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη Ποια κράτη κύριε Πανούση mm. Κατά τα άλλα δηλαδή ε, αλληλεγγύη και είναι άνθρωποι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αλλά μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και στην αρένα να, να συγκινηθούν ξέρω εγώ ή ε, γύρω γύρω που είναι στις κερκίδες αυτά δεν είναι λόγια και σκέψεις αριστερών ανθρώπων κύριε Πανώση αυτά είναι κάτι άλλο πήρη καλό ακριβώ. ακριβώς ναι. όχι τι είναι ε, αγαπητέ μου έχει σημασία η ντροπή δεν έχει ταμπέλα αριστερού και ξεδιαντροπιά μάλλον και δεξιού και ξετσιπωσιά δεν έχουν ταμπέλα δεν έχουν χρώμα δηλαδή προσέξτε ήταν, είναι διατεθειμένος να πετάξει 500 αν μπορούσε να το έκανε έτσι μας είπα με τη δήλωσή του ρε παιδιά 500.000 μισό εκατομμύριο ψυχές για πείραμα στην Ευρώπη για να παραδειγματιστούν τα κράτη δεν κάθεται αυτό το πράγμα που λέγεται αυτό το που, που, που, που δεν κάνετε χωρίς αυτό η Ευρώπη ΕΕ, να δει αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο το δημιούργησαν έτσι το δημιούργησαν αυτό το πράγμα από Ανατολή και Αφρική προς την Ευρώπη αλλά είναι διατηθειμένοι οι ανθρωπιστές αυτοί οι αριστεροί ειδικά σαν τον κύριο Πανούση να πετάξουν μισό εκατομμύριο ψυχές για να στην αρένα για να παραδειγματιστούν τα κράτη της Ευρώπη, να ευαισθητοποιηθούν δηλαδή να ξεσχιστούν οι ψυχές να ευαισθητοποιηθούν τα κράτη της Ευρώπης. Αυτά κυρία μου και κυρία μου δεν είναι για γέλια αυτά είναι για κλάματα. Αυτά είναι για κλάματα όταν λέμε για κλάματα είναι για κλάματα Γεια σου Βασίλη μου από την Άω ευχαριστώ για το mail σου άρεσε η εφημερίδα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Βασίλης από την άοσα έστελε ένα mail. Όχι, oh, το mail το ξέρετε, υπάρχει και επικοινωνία στην εφημερίδα. Πάτε κάτω-κάτω, υπάρχει φόρμα επικοινωνία όπου μπορείτε να στείλετε μήμα, μήνυμα και θα αρπεί στο email μου. Δεν χρειάζεται να το μάθετε απ' έξω. Πάτε κάτω-κάτω, γράφετε το δικό σα mail για να έρθει και γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε και τσακ, εγώ το αρπάζω το μήνυμα. Στο φτερό. Έρχεται και απαντάω σε όλα όπως γνωρίζετε Κυρίες μου και κύριοι Αυτά Ενώ αρχίζει Σιγά σιγά να ξεδιαλύνει Η κατάσταση Αρχίζει να φαίνεται ότι Όχι απλώς δεν, θα, δεν αλλάζει τίποτα. Όχι δεν περιμένουμε να γίνει μεταρρύθμιση Δεν θα γίνει μάλλον Δεν περιμέναμε να γίνει κάποια μεταρρύθμιση δεν, υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση Να γίνει μεταρρύθμιση Διότι όπως ε, αγαπητέ μου Αλέξη Φίλε μου καλέ Χωρίστε παρακαλώ Την Παρασκευή Μου λέει εδώ Φίλος τηλεκροατής Να πάνε οι φιλοκυβερνητικοί διαδηλωτές να σηκώσουν πανώ ευχαριστούμε κύριε Τσίπρα ευχαριστούμε κύριε Σόιμπλε γιατί το μνημόνιο δεν είναι αντεπόρτας μπουκαρε είναι μέσα από την πόρτα Φε... Ο, ε, το ναι περιμένουν mm. και το όνομα είπαμε πως θα το πούνε κουρκουμπίνι και τέτοια yeah. σου έλεγα λοιπόν αγαπητέ μου φίλε καλέ μου φίλε Αλέξη όταν έκανε τι προγραμματικές δηλώσεις έγραψα ένα άρθρο το ζητείτε λαός γιατί οι σου δηλώσει. Ήτανε να τις πιεί στο ποτήρι Έτσι ξεκινάω και το άρθρο Αλλά για να υλοποιηθούν Αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις Οι οποίες έβριθαν από κοινωνική δικαιοσύνη ε, Τα πάντα είχε μέσα έπρεπε, έπρεπε πρέπει Να βρεθεί λαός Να τις υλοποιήσει Και δυστυχώς αγαπημένε μου Αλέξη Δεν υπάρχει λαός Να υλοποιήσει αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και οι προγραμματικές δηλώσεις οι δικές σου ήταν ένας ωραίος πατριωτικός λόγος αλλά ήταν και είναι μια ουτοπία δυστυχώς γι' αυτό το κομμάτι του λαού το οποίο περίμενε κάτι γιατί, γιατί ζητείτε λαός να υλοποιήσει αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις διότι δεν υπάρχει λαός να τις πραγματοποιήσει να τις υλοποιήσει αυτό, αυτό έχουμε να πούμε αγαπητέ φίλε Αλέξη οπότε η κυρία μου και κυρία μου οπότε λέγω λοιπόν με τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπά μας που έχουμε τον Πάκια πρόεδρο επί της δημοκρατίας της ελληνικής δημοκρατίας από το προσώπατο το καλοπιστικό φίκο λοιπόν, ρε παιδί μου σαν το φίκο τον ταλέπορο που τον πετάνε με τη γλάστρα, έχετε δει κα... κάτι φίκους τους ταλεποράνε μέσα στα διαμερίσματα και μετά τους σουτάρουνε και κάθεται μαραμένος ο φίκος στα σκουπίδια να μπουν Ά, το φίκο, το καλοπιστικό φυτό έχουμε πρόεδρο της δημοκρατία, του μπάκια μας Πάκια μας εσύ λοιπόν, σήμερα που λες ε... ηχολήπτη μου να ακούσω ένα έτσι ένα, εδώ Λοιπόν Οπότε ας ακούσουμε παρέα ένα άσμα Και ας επιστρέψουμε να κλείσουμε τούτη την περίφημη Την υπέροχη Την μοναδική εκπομπή <laughs> Μαζί ανοίξτε τα ραδιόφωνα τα παλι Τζιλεπέντη, να παντρέψεις όρθα <Τι> Πέρασε κι από τη στυρνή, Σου φάξες Λιμών κυρίες μου και κύριοι Αυτά τα ωραία ήταν ωραία Εντάξει, από έχεις πάκι Τίποτα δεν είναι άσχημο Πρόσωπο της δημοκρατίας Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Αυτά Ήταν για σήμερα Καλά νομίζω ήτανε Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε το, την εφημερίδα μας Να μας λέτε και τη γνώμη σας Και ό,τι είναι, ό,τι μπορούμε Θα το αλλάξουμε Και περιμένετε πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις και ρεπορτάζ και ντοκουμέντα από αυτή την εφημερίδα να τα περιμένετε στο άμεσο μέλλον ε, Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακροάση Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ωραίες παρατηρήσεις σας. και ευχόμεθα... ευχόμεθα ορίστε τι να ευχηθούμε Καλά δεν ακούς ραδιόφωνο ρε φίλε με δουλεύει. Δεν βλέπεις ότι κλείνω Α, Τι απαθούς Είσαι καλά παιδί μου Άντε ρε καλή επιτυχία ρε Μην με τρομάζεις ρε Άντε παλικάρι μου με πάρεις αύριο τηλέφωνο να μου πεις έτσι Άντε παλικάρι μου Καλή επιτυχία Καλή επιτυχία να έχεις Καλή επιτυχία ρε φίλε να... Είναι από τις περιπτώσεις Αυτές τις περιπτώσεις που τρελαίνεσαι Που έπρεπε να τις δει πρώτα μια αριστερή κυβέρνηση Αυτές τις ταλαιπωρίες φιλο... φι... Ανθρώπων Εξπασίαν είναι φίλοι ή άγνωστοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία από, το, το, από την αναλγησία ενός κράτους και των ανθρώπων αυτού του κράτους Κυρία μου και κυρία μου όπως είπαμε εμείς δεν μένει τίποτα άλλο παρά να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντοτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για και χαρά σα. 1,5 FM Stereo